Οικογένεια, επαγγέλματα Ονομάζομαι Μανώλη Νικολινάκο και μένω με την οικογένειά μου στην Αθήνα. Η οικογένειά μου έχει πέντε μέλη, τον πατέρα, τη μητέρα και τα τρία παιδιά. Εγώ είμαι ο μικρότερο. Η αδελφή μου, η Μαρία, η μεγαλύτερη από του τρει μα, είναι δασκάλα. Εργάζεται σε ένα δημοτικό σχολείο κοντά στο σπίτι μα. Ο αδερφό μου, ο Γιώργο, ετοιμαζόταν όλη την περσινή χρονιά για τι πανελίνε εξετάσει. Μπήκε στο πανεπιστήμιο. Πέτυχε στην ιατρική. Του αρέσει πολύ. Θέλει να γίνει παιδίατρο. Εγώ είμαι μαθητή στην τρίτη τάξη του γυμνασίου. Δεν έχω ακόμη αποφασίσει τι θα γίνω. Μου αρέσουν τα μηχανήματα και τα ηλεκτρονικά. Σκέφτομαι να σπουδάσω σε τεχνική σχολή και, όταν τελειώσω, να δουλέψω μαζί με τον πατέρα μου. Ο πατέρα μου είναι μηχανικό αυτοκινήτων. Έχει δικό του συνεργείο και βγάζει αρκετά χρήματα. Η μητέρα εργαζόταν μέχρι πέρυσι ω μοδίστρα σε μια βιοτεχνία. Επειδή δούλευε από πολύ νέα, συμπλήρωσε τα ένσημα του Οίκα και πήρε σύνταξη. Τώρα ξεκουράζεται. Κάνει μόνο τι δουλειέ του σπιτιού. Τα οικιακά, όπω λέγεται. Η Κυριακή είναι η μέρα που μαζεύεται όλη η οικογένεια για το μεσημεριανό φαγητό. Χτε, μετά το φαγητό, εγώ και οι αδελφοί μου κοιτάξαμε τα άλμπουμ με τι παλιέ οικογενειακέ φωτογραφίε. Κοίταξε Μαρία, πώ ήταν ο παππούς και η γιαγιά στα νιάτα του. Ο παππούς ήταν λεβέντης και η γιαγιά ωραία γυναίκα. Και καλή μαγείρισα. Δε αυτήν εδώ τη φωτογραφία που μαζεύουν ελιέ. Πόσο νέοι φαίνονται. Ο παππού δούλευε από το πρωί στο βράδυ. Εργαζόταν και στι οικοδομέ. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Ήταν ο καλύτερο χτίστη του χωριού. Το πρωί δούλευε στι οικοδομέ και τα απογεύματα και τι αργίε στα χωράφια. Οικοδόμο και αγρότη, λοιπόν. Κουραζόταν πολύ γιατί είχε μεγάλη οικογένεια, πέντε παιδιά. Αυτό εδώ, δίπλα στον παππού, ποιο είναι. Δεν τον γνωρίζει. Είναι ο Θείο Ο Νίκο, όταν ήταν φοιτητή τη νομική. Ο δικηγόρο μου, όπω έλεγε ο παππούς Μανώλη, δε και το Θείο τον Γιώργο, τον τραπεζικό, την ημέρα που έπαιρνε το πτυχίο του οικονομολόγου. Ποιο είναι αυτό εδώ. Ο αδελφό του παππού. Όταν ήταν νέο, τότε που δούλευε σερβιτόρο εστιατόριο σε στην Αμερική. Εκείνη η φωτογραφία φαίνεται πολύ παλιά. Δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω τα πρόσωπα. Είναι παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Για να δω. Νομίζω ότι αναγνώρισα τον μπαμπά. Ναι, εγώ είμαι, όταν ήμουν στην τρίτη δημοτικού. Αυτό δεξιά είναι ο ξάδερφό μου Νίκο, που είναι ταχυδρομικό υπάλληλο. Και εκείνο εκεί, αριστερά. Ένα καλό μου φίλο. Είμαστε συμμαθητέ και στο γυμνάσιο. Άριστο μαθητή. Τώρα είναι αρχιτέκτονας στέλεχος μιας μεγάλης εταιρίας.